Έλα, Παστόλη Έλα, ποιος είναι Νάχετε Τι να έχετε. Την έχουμε Καλή αρχή, Νάχετε Ευχαριστούμε Ό,τι καλύτερο Ναι Πάτρα που είχες έρθει, σου είναι καταπληκτικός Τώρα του θυμήθηκες, έχω έρθει πλήν 6 μήνες Παιδάκι μου, δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή 6 μήνες 6 Καλά, του δύο λύπαμε. Ε, ναι, του δύο λύπατε και αλλά στελίζω να έχετε μαύρισμα έτσι κυβερνητικό. Δεν νομίζω ότι είχατε έτσι από του πλεπέρου. Ετοιμάζουμε μαύρισμα κυβερνητικό, δεν έχουμε μαύρισμα. Α, κατάλαβα. Αυτό που έχει ο άδειο είναι στηρακότητα φορά είναι κάτι τέτοια σολάνε, αυτό πιστεύκα κάνουμε χαζομάρει για να μοιάζουν και καλά τα άχαρο που περάνε καλά. Μα θα κάτσω να απολογισώ γιατί μα το δέρμα μου! Κατάλαβα. Οπότε ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά να μα μοιράζεται τα πλόχια το φόσα και σε περιμένουμε πάλι στην πάρα μα χαρά. Α, δεν έρχομαι, αφού δεθάνει. Άρθουν τώρα οι σχολές εκεί και τα λοιπά. Δεν έρχομαι. Άσε που βάζετε φωτιέ, κάνετε. Να, το μάθαμε τι κάνει ο Πελετήδη. Ναι, ε. ο Πελετήδη μια χαρά τα κάνει. Ε, εντάξει τώρα. Να έρθουμε να κάνουμε στην Πάτρα είναι. τι. Εδώ πέρα κοντέψαμε να μα κάψουμε και δεν είχε αέρα. Την τελευταία φορά κοντέψαμε να φύγουμε σιροδρέπανω στην κολότσεπη. Εντάξει τι να κάνουμε. Και την επόμενη φορά που θα έρθετε θα έρθετε με δελτίο. Και να να λύσει. Ωραία. Γεια σου Αποστόλη, καλώ ήρθατε, Βαλικάρι μου. Γεια, καλώ σα βρήκαμε. Ζανοκουνού, εδώ. Τι κάνει, μάνα μου, πώ τα πέρασε. τώρα, λέω, λίγο τσίμπησα εκεί, σαν κοτόπουλο η πέτσα πάνω-πάνω. Είναι το ίδιο Βασίλεμα που τότε και ο Σκέτσο ο μα. Το είδα, ευτυχώ ανεβάζει και ο Σκέτσο να δούμε κανένα στο κινητό. Στο κινητό, ε. Ε. τι ε. Να κάνεις, τώρα, Έλα. Έλα, τι γίνεται. Ε? Καλά. Είμαι Κός. Καλώ ήρθατε. Εμείς καλώ ήρθαμε Εσύ. Εγώ στην Ιρλανδία είμαι. Μπαρκομένο. Ναι, στον Πάρκο. Ιρλανδία, ε. Βάλε λίγο YouTube τώρα, μπορεί να πιάνει εκεί. Φίλε ναι. Υπάρχει άλλη φάση εδώ πέρα πόλης, έτσι. καμία σχέση με την Ελλάδα. Πανέμορφα. Τι, γρασία. Η γρασία ναι, η ίδια όμω παντού. Τι να το κάνει. Ποδηλατόδρομοι. Ποδηλατόδρομοι. Ποδηλατόδρομοι παντού. Να δω πώ θα τώρα. την άντο, χεστο. Ναι, μόνο δεν έχουμε δυο λιό, βασιλέματα εδώ πέρα. Αφενό και... αφετέρου όλοι είναι κοκκινοτρίχτε, κοκκινομούρτε, φακοί. Έλα τώρα, oh, τώρα oh, άστα. Oh, oh, oh. Κοίτα εδώ το λατίνικο, το ωραίο, το δικό μα το μεσογειακό. Πού το βρίσκεσαι. Ωραία, μια χαρά είναι η χώρα μα. Οι ιδιοκτήτε είναι χάλια. Έχουμε ένα θέμα ιδιοκτησία το έχουμε ναι. Θέμα ιδιοκτησία χαλιά. <σταλεί> Καλώ <σταλεί> ήρθατε, καλή <σταλεί> ακρόαση να έχουμε και καλή σεζόν. Έλα δε Ο το είναι. Έλα μετανάστη, τι γίνεται, και... πώ πάνε εκεί τα πράγματα. Καλή αρχή με τον Μέρτ. Ευχαριστούμε, <συσχερ> αλλά εσείς δεν έχετε μιτζοτάκι. Είπα, πάρπα νιά, νιά, νιά, νιά. ο δε πραγματικά ο πόσο έχει τα που είπα στην πέρα ο πέρα η Γερμανία όλοι, ένα τεράστιο ποσοστό, το Γερμανό έχουν βάλει πίσω ο δικό μου καγκελάριο και Πάντων. Καλή αρχή, Καλό ξεκίνημα, όλα καλά. Όλα να φτάνει όπω μισάρετε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε ο. πολύ. Ο. Καλά ο. κουράγια ο. και εύχομαι ο. να έχετε και εσεί ένα μτσοτάκι. Γιατί εντάξει, μην έχουμε μόνο εμεί. Πάμε μπροστά! Τώρα γεννήθηκα ο γιο μου, τώρα μεθαύριο θα γίνει τριών μηνών. Mm. Δεν θα σου μιλάω, ψάχνω να φύγω να πάω αλλού. Να ξυπώ να φύγω από την Γερμανία. Δεν θα έτσι. να φύγω από το. Η κατάσταση πραγματικά είναι, είναι χάλια, είναι πολύ χάλια. Χέρε Ελληνοφρένια. χέρε, χέρε Κουτσούμπα. χέρε κουκουέ, Καλή χρονιά και να τα ξαναπούμε. Ρε Μπεσκέδες! Δεν καλώς τα μαλικάρια για τα ζουμπουρλούδικα. Καλώς τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Να είμαστε, ήρθαμε. Πώς πέρασατε. Τα περάσαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Χαίρετε. Αποκλείται. Άδονε και μαλακίε δεν πάει μαζί καταρχά. Φιλοκαλούμε με τευτελεία και φιλοσοφούμε ένα άνευ μαλακίε. να αλλού για την Ελλάδα σε θα ό,τι καλύτερο, παιδιά. ο κόσμο και να ακούμε άλλη μια σε αυτό το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Γεια σας, γεια σας. Γεια. Yeah. είστε. Καλά. Καλά, μπράβο. Περάσαμε ωραία. Ωραία, με τούτη την παρέα. Περνάγαμε ωραία, με κίνη την παρέα. Τα γέλια μας καλούσαν τις βραδιές. Περιμένουμε τώρα τηλέφωνο από την εξωτική ελληψό. Είναι εξωτική η Ριψός, βέβαια. Ο είπε ότι είναι εξωτική. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είπαμε ήρθαμε χθε και το Σαββατοκύριακο σε καλό εδώ να πιούμε τίποτα. Ποιο Σαββατοκύριακο, μωρή τώρα γυρίσαμε. Το Σαββατοκύριακο θα είμαστε στην Ριψό. Ε, θα πίσω. Τι θα κάνω πίσω. Αυτή η ουλιά θα κάνουμε. Ε γιατί ρε, έλεγα, είναι. Καλά, και πόσο καιρό θα εκεί πέρα. Δέκα μέρες. Να, να, δέκα μέρες θα εδώ. θα πού μένετε. Α, Άκουσα είδα τώρα τον κυβίκο, Δεν θα είστε Μια χαρά Ο Νέστορας Ο Νέστορας Ναι γεια, γεια σας Ο κύριος Αποστόλης Ναι Οχτώ φορές έχω πάει Άρα το βέργεια κόκι τώρα, θα μα τρελάνει. Γιατί τώρα τι σε ενόχλησε; Τι με όσοι εγώ πάρει το πλήκτρο φορέ να με τρέχνετε και η αποστόλη μου. Από το πρωί ποιο σου πένα πάει στον πρωί τηλέφωνο, μία ώρα ξεκινάμε. Α, μία. λοιπόν, πει στον κύριο Μαρπαγιάνη, σκάι δεν έχω πάρει. Ναι, ναι, τι θέλετε. Σκάι δεν έχω πάρει. Όχι. Πού έχω πάρει. Στο άλλο. Στο άλλο. Αφού είναι, Μαρπαλιά, εσεί, ο καλαμούκι ο άλλο και λαβείτε στο βράδυ. Σκάι εκεί πέρα. Όχι αυτό το humor. Θα αναστίσει και τον τράγκα με τεχνική νημοσί να γελιάσουμε. Ναι, Ρο, σιγά, σιγά ναι, ναι. ζότρα. Λοιπόν, τον μου για μια αγγελία Τι αγγελία τον παππού είναι συνταξιούχος και ε, πόσο τον πουλάτε και κάνει πολύ καλά το λύκο αν τον πάρει και ο Λαβίνης το βράδυ να του λέει ο χολή κάθε φορά και στιγμή κάνε αυτό παππού φως εδώ έχεις να γαμπρίσεις αυτό παπα παπα μην πα. αλλάζεις σαν πού πειρες έλα γεια. Γεια yes, σα παραπολιτικά Ναι, ναι. Ωραία. Εγώ σα άκουσα μια χαρά τι είπατε για την Παλαιστινική σημαία και τα υπόλοιπα. Χθε κάποιο από τα παραπολιτικά δεν θυμήθηκε την 31 Αυγούστου του 1922 μέρα μνήμης για την καταστροφή τη Μύρνη και τώρα μα έχει γραμμίσει όλη η Ελλάδα για του Παλαιστινίου. Πείτε και για την Κύπρο που δεν λέμε. Πείτε και για την Κύπρο. Εγώ να το πω. Εσεί να το πείτε. Ο ίδιο έπρεπε να το πείτε. Αν εγώ να το πω. Εγώ πρέπει να πω και για την Κύπρο. Άλλο άμα σήμερα ξεκυλιάζουν παιδιά στην Εμεί θα πούμε τώρα για την Κύπρο, ναι. 102 χρόνια πριν, 103 στη Σμύρνη δεν μείνει σε κανένα. Οπότε για την Παλαιστίνη να πούμε σε 102 χρόνια. Πότε σα βολεύει να πούμε. Κανένα δεν το νιχσε το στόμα. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα φίλοι του Νετανιάχου, τίποτα τέτοια. Μήπω ξεπλένετε του Ισραηλινού. Πλην ωραία αδερφέ, Έλα να σου πω κάτι ας ένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι και είναι γεγονός. Δεν το αρνείται κάποιος αυτό. Είσαι η μωμά του Κώστα. Είμαι η μητέρα του Κώστα. Είπριστον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Ιωριάδη, δηλαδή το γραφείο του. Ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε. <Τοχι> <Τοχι> Λοιπόν γύρω γύρω υπάρχουν τόσα ραβικά τράτη Είσαι η μαμά του Κώστα Πού θα μπορούσαν να είχαν επέμβει Δεν επενέβει κανένα Έγινε γιατρός ο Κώστας κανένα, Γιατί είναι στιγμιστές κι αυτοί Για τους ενδιαφέρει το Ευρύοι το... Ευρύ, το... πέστα το... Αρέθηκα όταν είδε για Παλαιστίνη Που καίγατε περισσότερη πτυχηδική μου Παρά τη τα Τίποτα με την ησυχία μα να έχουμε και άλλου αυτού να μανακελεύονται. Τώρα τι να κάνουμε τώρα να σχολιόμαστε με αυτά. Έχουμε και τα δικά μας Μέσα από το ταξί έχω παρμένο. Μπορώ να απαντήσω. Πε ένα καλή μέρα, Ρε Μαλά. Καλή χρονιά, καλό μήνα, καλή βδομάδα. Καλή χρονιά, στα διάλογα πια. Δυσιάζω στο μαξί μου. Καταρχήν έχετε αυτοβελτιωθεί. Πρώτη Σεπτέμβρη. Ακραίο. Ακραίο, δεν θα ξαναγίνει, δεν ξέρω το χρόνο ποτέ πέφτει. Όχι, πρέπει άξιο να συμβαδίζει με το ρεύμα των ακροατών σου. Λοιπόν, εμεί τέσσερι μέρε πήγαμε διακοπέ. Εσεί μπορεί να γυρνάτε 20 Αυγούστου. Θορώ εγώ 20 Αυγούστου. Καταρχήν να σε ρωτήσω, Μητσοτάκη, λε να παραδώσει ή να την κάνει τα ντοσαμάρα να φύγει από την πίσω πόρτα. Εξατάται ποιο είναι να έρθει. Αυτό που, είναι... που ονει εσύ. Εντάξει ο κουτσούπα. αλλά σε λέω... Άμα είναι να έρθει ο Κουτσούμπας ο Μητσοτάκης θα είναι ήδη φυλακή Εγώ νομίζω ότι θα φύγει από την πίσω πόρτα έτσι Δεν θα φύγει μόνος του άμα είναι σε αυτή την περίπτωση θα φύγει με βραχιόλια Να σου πω γιατί μπορώ να απαντήσω στο μαρινάκι γιατί είπε να απαντήσουν οι ελεύθερη επαγγελματία. Λοιπόν, εγώ είμαι ελεύθερο επαγγελματία στο 1987. Κύριε Μαρινάκη, ο τσύπτι είχε το FK 185 το πίεζε 2.60 Ο Μιτσοτάκη που εβακελίζεσε μας έβαλε το τεκμαρτό. Ναι. Εντάξει. Τώρα δίνει τη δουλειά στα ιδιωτικά βανάκια, πρέπει να απαντήσει ο γυμναστηριακό. Θα κάνουν αστική μεταφορά τα ιδιωτικά βανάκια. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για ε, ε, σούπερ μάρκετ. Και για πλήρωσα ΔΕΗ 300 ευρώ και τέτοια. Λοιπόν, αν θε να συζητήσουμε ελεύθερο επαγγελματία, πάρε με τηλέφωνο να συζητήσουμε. Ευχαρίστω. Αποστολάρε. Έλα. Τιχύρια. Έλα, έλα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ασπαθώ λίγο για το θέμα με την Παλαιστίνη και με όλα αυτά που γίνονται. Καταρχήν έγινε στην Η ταβέρνα η έχει σημαία. Πήγαν αυτά τα καθήκια, τα σιόνια οι Εβραίοι να την κατεβάσουν, να τη και του πέταξε έξω η ταβέρνα. αυτά που για του Εβραίου ήταν λίγο καλό γιατί νητώσαν, δεν πληρώσαμε Οπότε μπορεί να το κάνουν παντού, αυτό, Αυτούς, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι από τη δική και έρευμού άδωνη και κατηγόρισε του σοβαρού τη σάει, για αυτό που κάναμε τι παλαιστιακέ, κατηγόρισε την ταβέρνα την αξιώτησα. Όταν η Εριέτα Κούρκουλου πλακώθηκε με έναν Εβραίο γιατί έβρεχε ένα Εβραίο σε ένα γατάκι με έναν αεροπίστο και τα πήρε η Εριέτα Κούρκουλου γιατί έβρεχε και το γατάκι, βασικά το γάκι την έγινε. Και κάνει εντάξει λέει, να σκοτώνε τα παιδιά και στην Παλαιστήνη αλλά να βρέθηκε και το γατάκι, δεν θα θέλουμε στη χώρα μα. Κατά τη ερέταία Κούρκουλου δεν είπε τίποτα πολλά λίστα τη άδωνη, κατά τι αξιώτησα έχει κατά του κόσμου τη Σάι. Και κάτι άλλο. Καίνουνε όλα αυτά τα τρολάκια στο Facebook ότι δεν εκροσωπείται εσεί στην Ελλάδα δεν εκωπεί εσεί. Εγώ βλέπω ότι σε κάθε κύπεδο βάζουμε παλαισνιακή σημαίνει. Πού είναι οι υποσυρεκτέ του Ισραήλ να πάνε να βάλουν μια σημαία του Ισραήλ αφού δεν εκροσωπούμε εμεί στην Ελλάδα. Όταν φορά τον Φρντ Παλαιστήνα οι Εκτίνε φοράζε με τον κύπ εδώ ένα 10 με 20% να μην το φόναζε. Άρα, το του Facebook ξέρουμε ότι ελληνικό λαός 80% είναι στο πλευρό τη Παλαιστίνη. Εσεί είμαστε η κλασική, υπτέθεση, κουμπλεξική εδοστήλληση ρουφάνη που αν ήταν Παλαιστίνη δυνατή και το Ισραήλ. Ο αδύνατος είναι την Παλαιστίνη, γιατί θα έχετε τέτοιες κότες και τέτοιοι δυνατοί πουλογιστείς. Να σου πω, πόσο βλέπει τον Αλέξη. Έτοιμο, καθαρό, εξαγνισμένο, μάχημο. Έχει. Δεν θυμάται κανεί τι έκανε. Περάσανε 7 Δηλαδή, μόνο κάτι κολλημένοι πορτοσάλτε, α πούμε, όλοι άλλη άλλοι τίποτα. Του το έχουμε ναι. συγχωρέσει και τον θέλουμε πώ και πώ. Ερχόμαστε από Δευτέρα! Ζωή. Όχι τρίβουμε τα χέρια μα. Λαμπάδες το ύψο του. Δηλαδή, κάτι κοντοπίθαρε λαμπάδες. αλλά τέλο πάντων λαμπάδε Επειδή η ιστορία είπε ποιο είναι αυτό ο τύπο. Πώ θα μαζέψει φράγκα. Ο Τσίπρας που τόσο πολύ τα αγάπησε. Αυτός ο τύπος είναι που ανέβηξε εσένα ζωήτρα, το βαρουφάκι, το καστελάκι. Ναι, είχε του... ανάγκη η ζωή, άμα σε πιάσει το στόμα τη. τέλος πάντων. Πώς και πόσα κομμάτια φύγανε από τον Τσίπρα, πώς είναι καμιά δεκαριά. Λοιπόν, αυτός είναι αγάπη μου ο Τσίπρας. Και στόπα, απέδειξε ότι δεν τον χρειάζεται. Όποιο κομμάτι τη ζωή του και να τρως, πάντοτε ήταν ότι είχε πιο γλυκό. Εγώ αζωίτσα άμα καταφέρεις και δεν χρειάζεται τον Τζίπρα θα πάω στην Κιψέλη να τον πάρω, να τον πάω στα Λεγρενά. Αλλά βλέπω ότι μάλλον δεν θα τον πάω στα Λεγρενά. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα. Μα ναι, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.